Όχι, κανονίσει να πέσει πάνω σε εμά. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με την Αμαλιάδα. Αυτή τη στιγμή, όπω ξέρετε, εγκαινιάζεται το μουσείο. Μίλησε ο Κουτσούμπα πριν, ο Βούτσι, και μόλι έχει ανέβει στο βήμα ο Αλέξη Τσίπρας Το τραγούδι θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Μη λερώσουμε και το τραγούδι. Α ακούσουμε, έχουμε όλη την περιέργεια, τι τη λέει ο Πρωθυπουργό στα εγγένεια του μουσείου. Για όλου εμά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αποτελεί απόδοση τιμή σε έναν άνθρωπο που έγινε σύμβολο του αγώνα για ειρήνευση και δημοκρατία στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Όλοι σήμερα γνωρίζουν ότι ο Μπελογιάννης και οι εκατοντάδες Μπελογιάννηδες που οδηγήθηκαν στα αποσπάσματα από το μετεμφυλιακό κράτος δεν εκτελέστηκαν επειδή αποτελούσαν κάποιου είδους κίνδυνο για το κράτο και για την χώρα. Εκτελέστηκαν μόνο και μόνο για να τορπιλιστεί τότε κάθε προοπτική πολιτικής και εθνικής συνεννόησης που θα ευραίωνε τη δημοκρατία στη χώρα μας μετά από τα σκληρά και βάρβαρα χρόνια του εμφυλίου. εκτελέστηκαν για να συνεχίσουν και μετά την κατοχή να κυβερνούν στην ουσία την χώρα μας οι ξένες δυνάμεις με τους αντιπροσώπους τους εδώ, και όχι οι νόμιμα εκλεγμένες από τον λαό κυβερνήσει. Για τον λόγο αυτό, ο Μπελογιάννης, με το ήθος, τη στάση του απέναντι στους στρατοδίκες, ένας από τους οποίους ήταν και ο μετέπειτα δικτάτορας Παπαδόπουλος, καταξιώθηκε στη συνείδηση του λαού μας ως μια ιστορική μορφή, η ακτινοβολία της οποίας υπερβαίνει τα όρια της παράταξης που υπηρέτησε. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας από τους πολλούς φυλακισμένους κομμουνιστές που το 1940 προσφέρθηκαν εθελοντικά να στρατευθούν και να πολεμήσουν στο Αλβανικό μέτωπο. Οι μηχανισμοί της δικτατορίας του Μεταξά όμως αρνήθηκαν να του δώσουν και σε αυτόν όπως και σε πολλούς άλλους αυτή τη δυνατότητα. Και ακόμα χειρότερα τους παρέδωσαν δέσμιους στις γερμανικές αρχές κατοχής, διαπράττοντας επί τη ουσία ένα εθνικό έγκλημα. Μετά την δραπέτευσή του, ο Μπελογιάννης υπήρξε δραστήριος τέλεχος Εθνικής Αντίστασης στην Πελοπόννησο, την εποχή που πολλοί από αυτούς που μεθόδευσαν την εξόντωσή του πολεμούσαν στο πλευρό των κατακτητών ως αξιωματική ταγμάτων ασφαλείας. Αυτή του η δράση... Ήταν που του έδωσε την δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα του στρατοδίκες και να πει την ιστορική εκείνη φράση «Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από ό,τι αυτοί που μας κατηγορούν». Βρίσκεται σε εξέλιξη βεβήλωσης, την Αμαλιάδα την παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση. Η πρώτη καταδίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του σε θάνατο Ήρθε σε μια στιγμή που το σύνολο της κοινής γνώμης και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου πίστευαν ακράδαντα ότι έχει έρθει η ώρα να κλείσει η πληγή του εμφυλίου. Να υπάρξει εσωτερική ειρήνευση και συνεννόηση και να αποκατασταθούν πλήρως η δημοκρατία και οι πολιτικές ελευθερίες στην χώρα. Έτοιμα όλου του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση. Ήταν να καταργηθούν τα στρατοδικεία και η θανατική ποινή και τα, και τα πολιτικά αδικήματα. Αυτή τη δημοκρατική απέτηση αρνήθηκε τότε να υλοποιήσει το παρακράτος που κυβερνούσε τη χώρα μας. Γιατί για τις δικές του επιδιώξεις το εμφυλιακό κλίμα στην Ελλάδα έπρεπε να συνεχίζει να διατηρείται για πάντα. Καθώς και ο φόβος του δίθεν κομμουνιστικού κινδύνου έτσι ώστε η εθνική κυριαρχία της χώρας να είναι διαρκώς υποθηκευμένη, οι ξένες παρεμβάσεις να θεωρούνται αναγκαίες και αυτονόητες και η εθνική άμυνα να αντιμετωπίζεται ως φέουδο ξένων δυνάμεων. Και όλα αυτά συνέβαιναν την ώρα που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έγιναν δύσκολα αλλά αποτελεσματικά βήματα, όχι για την εξάλληψη των πολιτικών αντιθέσεων αλλά για την ένταξή τους σε ένα δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς περιορισμούς τις πολιτικές ελευθερίες. Για να σπάσει την ασπίδα της δημοκρατίας που υψώθηκε για να προστατεύσει τον Πελογιάννη και τους άλλους καταδικασμένους το στρατιωτικό και διπλωματικό παρακράτος της μετεφυλιακής Ελλάδας ανέσυρε τότε την κατηγορία για κατασκοπία. Νέε δίκες... Ακόμα περισσότεροι κατηγορούμενοι νέες καταδίκες σε θάνατο. Και παράλληλα μια επικοινωνιακή εκστρατεία φόβου και εκβιασμού που διέδιδε ότι αν ο Μπελογιάννης και η σύντροφοί του δεν εκτελεστούν θα δυσαρεστηθούν οι σύμμαχοί μας, θα δυσαρεστηθούν οι Αμερικανοί και θα διακόψουν τη βοήθεια για το σχέδιο Μάρσαλ. Ο αρνί... δεν αρνήθηκε στο στρατοδικείο την πολιτική του τοποθέτηση δεν αρνήθηκε την ιδεολογία του δεν το έκανε παρόλο που κάτι τέτοιο θα μπορούσε με βεβαιότητα να του σώσει τη ζωή Στην ιστορική του απολογία αναφέρθηκε στους αγώνες για το ψωμί και τις ελευθερίες του λαού μας Αγωνιστήκαμε είπε δίχω να γνωρίζουμε ύπνο για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και νέες εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Αυτό που διεκδίκησε όμως για λογαριασμό ολόκληρου του λαού ήταν το δικαίωμα να επιστρέψει ο τόπος σε συνθήκες δημοκρατικής ομαλότητας. Γι' αυτό η παγκόσμια έκκληση για την απονομή χάριτος των Πελογιάννη και τους καταδικασμένους συνδρόφους του στηρίχθηκε από διεθνούς κύρους προσωπικότητες πέρα από τις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος και της αριστεράς. Ανάμεσα σε αυτούς κορυφαίες μορφές του πολιτισμού όπως ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Πολ Ελιάρ, αλλά και ο Τσάρλις Τσάπλιν, ο Ζαν Πολ Σάντρο, ο Ζαν Κοκτό και βέβαια ο Πάβλο Πικάσο που συνεισέφερε σε αυτή την εκστρατεία εκστρα το πασίγνωστο σκίτσο του ανθρώπου με το γαρίφαλο. Την έκκληση υπέγραψαν 159 Βρετανοί βουλευτές και των δύο μεγάλων πτερίγων του Βρετανικού Κοινοβουλίου, καθώς και Γάλλοι πολιτική από όλο το πολιτικό φάσμα, με πρώτο το στρατηγό Ντεγκόλ. Στην Ελλάδα το κύμα αλληλεγγύης ήταν ανάλογο, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό κλίμα δεν επέτρεπε την πλήρη εκδήλωση αυτού του κύματο. Θέλω όμως να αναφερθώ στην έντιμη και αποφασιστική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος ενός ανθρώπου που κάθε άλλο παρά για προοδευτικό ή για φιλοκομουνιστή τότε θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν. Στριμωγμένο από την δημοκρατική κατακραυγή το παρακράτος εκτέλεσε τον Μελογιάννη άρων μαζί με τους άλλους τρεις καταδικασμένους. Τον Δημήτρη Μπάτση, τον Ηλία Αργυριάδη και τον Νίκο Καλούμενο. <κλήσει> Τις πρώτες ώρες της Κυριακής, 30 Μαρτίου 1952 και μάλιστα πριν ακόμα ξημερώσει, παραβιάζοντας έτσι τη σιωπηρή αρχή ότι οι εκτελέσεις δεν γίνονται ποτέ τη νύχτα και ποτέ την Κυριακή, αρχή που σεβάστηκαν στον τόπο ακόμα και οι Γερμανοί κατακτητές. Και το έκαναν έτσι γιατί, γιατί έτρεχαν να προλάβουν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χαρίτων όπου επρόκειτο να συγκληθεί την επόμενη μέρα. Η καταφυγή σε τέτοιες μεθόδους όμως ήταν η πραγματική του ήττα. Ήταν η ηθική ήττα του αντιδραστικού παρακράτους που προσπαθούσε αγωνιωδώς να κυραγωγήσει τη δημοκρατία και να διατηρήσει ζωντανό το εμφύλιο μίσο στην πατρίδα μας. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να σταθώ και σε μια άλλη πλευρά του Νίκου Μπελογιάννη. Στα γραπτά που άφησε, στην πολιτική του κληρονομιά, στην πνευματική του κληρονομιά. Το ένα αφορά τη μελέτη της κυριαρχίας του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα και το άλλο αφορά στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας έργα που δείχνουν την οριμότητά του το ευρύ πεδίο των ενδιαφερόντων του την αγάπη του για τη γνώση και, το, και τη θεωρητική εργασία ακόμα και σε συνθήκες τέρησης τη ελευθερίας του. και όλα αυτά φανταστείτε πριν καν ολοκληρώσει τα 40 του χρόνια <ΣΣΣΣ> και πρέπει να πω βεβαίω ότι ο δεν ήταν. Μια εξαίρεση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στην εποχή του ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα μια ολόκληρη γενιά αγωνιστών που συνδύαζε την ιδεολογική και την πολιτική στράτευση με την διαρκή πνευματική και επιστημονική αναζήτηση. Είναι προφανέ ότι για την αριστερά ο μπελο είναι ένα σύρωα που παρέμεινε πιστός στι αρχέ και τι ιδέε του μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμω εγώ σήμερα από αυτό εδώ τον τόπο, από την πλατεία Μπελογιάννη και από το μουσείο που σήμερα παραδίδουμε στην ιστορία αυτού του τόπου, στην εθνική μας ιστορία, θέλω να αναφερθώ στην ευρύτερη παρακαταθήκη, όχι μόνο για την αριστερά, και να πω ότι είναι η ευρύτερη παρακαταθήκη ευθεία και μαχητική, η ευθεία και μαχητική υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Μια παρακαταθήκη που σήμερα έρχεται να αναγνωρίσει σχεδόν το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου στον τόπο. Ναι, στο δημοκρατικό πλαίσιο χωράνε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Τις διεξάγουμε όμως τιμώντα την ιστορία μας αλλά το κυριότερο τις διεξάγουμε κοιτάζοντας και προχωρώντας προς τα μπροστά, όχι γυρίζοντας πίσω. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τη Βουλή και το Δήμο Ήλιδας για την πρωτοβουλία αυτή τον ελάχιστο φόρο τιμής τον Νίκο Μπελογιάννη. Έναν άνθρωπο σύμβολο. Του αγώνα για τη δημοκρατία στον τόπο μα. Στην περίοδο μάλιστα που υπήρξε μια από τι πιο σκοτεινέ περιόδου τη πολιτική και κοινωνική ζωή στη χώρα μα. Θέλω να καλωσορίσω αυτή τη μόνιμη έκθεση Νίκο Μπελογιάννη. Με την πεποίθηση ότι η γνώση και η επαφή με την πρόσφατη ιστορία μα, μόνο κέρδο μπορεί να είναι για την κριτική σκέψη, μόνο κέρδο μπορεί να είναι για την ίδια τη δημοκρατία. Και θέλω να κλείσω με τους στίχου του ποιητή, του Γιάννη Ρίτσου, που λέγε αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας, αυτό το αίμα είναι δικό μας και δικό σας, αυτή η ιστορία ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους μας. Η σκύλευση μόλις έλαβε τέλος, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνει από το βήμα των ομιλητών, ήταν ο τελευταίος, μίλησε και περισσότερο, το είχε ανάγκη, λογικό, αν ζούσε ο Μπελογιάννη σε αυτή τη στιγμή, θα ήταν απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα θα ήταν απέναντι από τον Νίκο Μπελογιάννη. Δεν θα υποστήριζε ποτέ έναν ακραίο και δογματικό Μπελογιάννη, γιατί αυτό είναι το μόνιμο μότο. Εν τω μεταξύ, όλα όσα είπε, κάθε λέξη τη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χωρούσε σχόλια. Δεν ήθελα να μιλήσω για να ακούσουμε ακριβώ τι θα πει. Παραποίηση και ιστορικέ ανακρίβειε υπόθηκαν, όπω αυτό που είπε το αίτημα του πολιτικού κόσμου τότε ήταν να καταργηθούν τα δικαστήρια. Ο μισός πολιτικός κόσμος το έλεγε, ο άλλος μισός μέσω των δικαστηρίων ήθελε να δώσει το τελικό χτύπημα. Ο πολιτικός κόσμος μόνος του δεν δρούσε, ήταν οι πρεσβείες, ήταν οι, οι ξένοι, οι σύμμαχοί μας τότε... Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει νόημα. Τα είπαμε και την Παρασκευή. Ε, ο πιο πνιγμένο προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά. Φώναζε και ο κόσμο από κάτω. Ρωτάτε για τα συνθήματα. Δεν τα άκουγα και εγώ καλά, παρότι είχα ακουστικά. Ήταν πολύ στο βάθο όσο μιλούσε ο Αλέξη Τσίπρας, Συνεχώ κάποιοι φώναζαν. Αυτά θα έρθουν στην πορεία. Επειδή εδώ είναι ελληνοφρένεια, σε αυτή την ώρα έτυχε να μιλήσει ο Αλέξη Τσίπρας, Επειδή υπάρχει ανάγκη καθαρισμού τη ψυχή, των αυτιών, το τραγούδι που διακόψαμε πριν. Oh, oh, Τις Εδώ είναι η Ελλεινοφρένια βεβαίω. Η 112008 σα περιμένει να καταγράψει τι αντιδράσει σα, τι δικέ αρνητικέ ή άλλε, με πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλη. στους καιρούς σ' ολούς τους τόπους. Ο Το κάθε σπίτι σπίτι του δικό. Ζει ο Πέλο Γιάννης, ζει με σοσιαλιστικό και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης. Διαλέξαμε αυτή την εκτέλεση γιατί έχει τους πλήρου στίχους. Το τραγούδι έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς αλλά η συγκεκριμένη, το τελευταίο κομμάτι θα το ακούσουμε προς το λαό στο τέλος, έχει το, το, το κανονικό κείμενο γιατί δεν, στις πολλές εκτελέσεις δεν υπάρχει το σύνολο. Ε, το τίτλο τη εκδήλωση στην Αμαλιάδα θα μπορούσε να έχει και τίτλο Ω πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπο. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Όταν δεν έχει κανέναν απολύτω ηθικό φραγμό. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ο αμοραλισμό του Αλέξη Τσίπρα, του επιτελείου εκεί του επικοινωνιακού και του άλλου. Μάλλον ίδιο είναι γιατί μόνο με επικοινωνία ασχολούνται. Οι άνθρωποι που φέρνουν μνημόνια. Που λένε μόνο ναι. Που ξεσήκουσαν έναν λαό με το όχι και αμέσω μετά το έκαναν ναι, Πάνε τώρα να τιμήσουν αυτόν που είπε όχι με τη ζωή του. Και μόνο αυτό κάνει να τρίζει όλη η Πελοπόννησο, η Πελοπόννησος και τα υπόλοιπα μέρη και η συνείδηση κάθε λογικού νου ανθρώπου. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Τώρα ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας μαζί με το Δήμαρχο έχουν πάει στο μουσείο και βλέπουν τις φωτογραφίες. Παρακολουθεί ο Αλέξη Τσίπρα. Αυτά ανήκουν στην εικόνα. Θα τα δούμε το βράδυ. Η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη. Είπαμε και πριν το τηλέφωνο: το 2011 Το πρώτο μέρο έφυγε με το συνεργάτη μα Αλέξη Τσίπρα, από του καλύτερου, πιο πρόθυμου συνεργάτε που είχαμε ποτέ, ειδικών αποστολών. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω κινητού, γράφετε ρεαλκενό. Το μηνυμά σα και όλο αυτό στο 1965 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούτοι παπάκυριαλεφ.com. Η Κατέρνα Βουτσά τον ήχο, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα. Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε. Αυτό ακριβώς που θα έλεγε και ο Μπελογιάννης. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας από τα προχθεσινά. Ε, πριν λίγο στο μουσείο μέσα που παρακολουθούν εκεί τα εκθέματα, ο Γενικός Γραμματέας του Κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μια ειδική προθήκη που ήταν κενή, έβγαλε και άφησε, τοποθέτησε ε, το, τα γάντια του Νίκου Μπελογιάννη, τη θήκη του όπλου του και το όπλο του Νίκου Μπελογιάννη, να συνδεθούμε λίγο κάτω έρυνα, κάτι λένε και ο τσίπρα δίπλα και ο δήμαρχος της περιοχής. Γερμανικό αυτό. Ε, ε, ναι, και, ε, τώρα, και το Βάλτερ. Ο Τσίπρας κοιτάει το όπλο του Μπελογιάννη και ρωτάει... Ε, και η Μετά την πήραν αυτή το 45 οι Γάλλοι, όταν οι σύμμανοι το εργοστάσιο αυτό το πήρε είχαν διαμοιράσει εκεί. Μιλάνε για τη μάρκα του όπλου, για Το μάρκα, πώς θα το πω, ναι. Βάλτερ είναι, ο Κουτσούμπας εξηγεί, ο Τσίπρας κοιτάει το όπλο του Μπελογιάννη και... Όπλα να είναι και κουμνάνια. Ναι, αρχίζουν και τα αστεία του Τσίπρα. Και τώρα σε περίοδους που πάλι τα είναι από τα γνωστά. Λοιπόν, ε, θα το ακούσετε καθαρό, φαντάζομαι, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον μπροστά σε ένα όπλο ο Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει απορίε. Το όπλο του Μπελογιάννη, με όποια φόρτιση, για όποιου, για αρκετού νομίζω, ε, μπορεί να έχει το συγκεκριμένο έκθεμα. Να το πει κανεί, ε, φαντάζομαι θα έχει και άλλα εκθέματα. Αυτά τα πήγε, αυτά τα τρία τα πήγε ο γραμματέα του Κουκουέ. Έχουμε αφήσει πίσω με αυτά και με αυτά, αλλά δεν γινόταν αλλιώ τον λαό. Έλα, μωρή, Λουλου. Έλα, καλέ. Λουλου, γιατί άνοιξε τώρα, μα δεν ξέρει τέτοια. Εσεί του ξεσηκώνετε σε βία. Εμεί, εμεί, ναι. Δηλαδή... Βία στη βία τη εξουσία που λέγαμε και μικρή. Δηλαδή, μετά από σεξιστέ και βία. <σ��> στο πώ το λένε. βιαστέ θα μπορούσε να το πει. Είναι <σ��> λογική συνέχεια για να σεξιστεί. Σε να, Νάτα, να. Νά τα ξέρει το λεφτζιά, τα τρολάκια, τα έμπιστα του Νίκου του Παπά. Νάτα. τα. Πε αυτά τα μουκουμπάνα, ότι δεν υπάρχει δηλαδή λόγο να ξεσηκώσει κάποιο σε βία, άμα θέλουν να σωθεί του πράβου σου. Και α πούμε μια βόλτα να πούμε σε συνοικίε και τι. Τέτοια, να δουν πώ αντιδράσει ο κόσμος γιατί εκτός από τα μπουκάπανα που θα βγουν από τους φιλάντα χέρια, θα φάνε και καμιά ντομάτα, κανένα γιαούρτι, μπορεί και κάτι περισσότερο από κανένα γρητικό, ταμπραντισμένο, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ο άλλο καταπιέζεται, φίλε, όσο το καταπιέζεις τόσο αυτό μας δε σαν το ελαττήριο. Άμα κάνει μπραφ, τι θα σου κάνει, θα σε καηδέψει με λουλούδι. Μπορεί να ή θα σου ρίξει φίλε, και εγώ δεν το επικροτό, αλλά να πα <Γυκλαιο> και άκουγα τη... αυτό το μήνυμα που στην ιστορία που ο Καλαμούκης πίνει, φυλε. Το 1965 μας πήρε η μάνα μου τρία παιδόπουλα. Ήμασταν τέσσερα. Το ένα το έδωσε σε ανάδοχη οικογένεια. Και εμάς τα τρία μας πήρε και μας πήγε στο Πίτερ στην Πεντέλη, Και δεν μπορούσε να μαζίσει. Και ερχόμαστε τώρα μετά τον 20ο αιώνα που κάναμε τα πανηγύρια γιατί μπήκε ο 20ος αιώνας και τέτοια να ξαναστέλνουμε τα παιδιά μας τα ιδρύματα. Αγάπηρα το Μετά φταίνουμε εμείς οι Χρειάζεται αφορμή για να ξεσηκωθούμε με βία να πούμε. Ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου: είναι μια, μια προσβολή στο μνημόνιο τώρα του Μπελογιάννη να πάει ως συντριβή. <Κι> Ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου: είναι μια προσβολή η παρουσία του Τσίπρα στο μνημόνιο του Μπελογιάννη, αλλά τι περιμένετε τον Πρίτανη του κράτους. Αυτός είναι σαν και εκείνον που σκότωσε τη μάνα και πήγαινε στο δικαστήριο και ζητούσε το ποιο γιατί είναι έχει γενέχλη η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τα κλείνει τα 60. 60 mm. χρόνια επιτυχίε. 60 χρόνια Ένωση. Ναι! 60 χρόνια ανθρωπισμό, να τα πούμε όλα. Όλα. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν βγει στου δρόμου και πανηγυρίζουν, δεν του είδε. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν βγει, αλλά ε, αν το αισθάνεσσα, σου πρέπει να βγει όλα σιγά. Δηλαδή πιστεύει δεν το αισθάνουν εκατομμύρια. Άχι, Άρα κουνια που σε κούνα και για σένα. Το πετύχου τον το νιώθυν. <laughs> Ο τσίπο θα πάει να του κλαστεί για το Ευρωπαϊκό Κεκτυμένο στι εργασιακέ σχέσει και τον αποκλεισμό τη Ελλάδα σε αυτό. Θα του στρίξει τα δόντια. Νομίζω θα πάει από την αρχή για να μην κάνει χρόνο. Πια του έχει καταλάβει. Θα πάει να πει ναι όλα, παιδιά, ότι λέτε ναι. Yeah. Είναι βάρε το αχουραστεί και αυτό διαπραγματεύτημα. Ρωμάτεσαι ή δεν του μείνει από τον έρπη. <σοπό> θα χρειαστεί να φιλήσει καμιά κατουριμένη ποδιά, δεν θα μπορέσει πούμε. Ή κανά χέρι παπά. Κανά χέρι παπά, κανά Κολόμερκελ, δεν ξέρεις ποτέ. Φε. Τι θα του βρεθεί στο στόμα του, δεν θα μπορεί, δεν θα νιώθει, δεν έχει αίσθηση πια. Ναι, είναι και πολιτικό αυτό. Ο τσιπρισμός γενικώ είναι κολυτικός, ναι. <σοπό> Τι είπε το left ότι βίατε τον κόσμο να κάνει βιαιότητε? Ότι προτρέπουμε σε βία, ναι, τοpe. Yeah. Κοίταξε να δει. Έχουμε ένα μότο σαν εκπομπή ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτή η δουλειά είναι ντροπή. Yeah. Το να σε πληρώνουν τα τσιπροειδή και τα παπάκια για να κάνει σπέκουλα είναι ντροπή. Βέβαια για την υπόγα είναι, για εκεί που δουλεύουν. Για υπόγειο καλά είναι. Και οι ποντικοί εκεί δουλεύουν. Αυτή η δουλειά είναι ντροπή, ναι. Λοιπόν, εγώ που σα παρακολουθώ καμιά δεκαριά χρόνια, παιδιά στο left, μη φοβάστε. Αυτή οι δύο είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγώνα. La, la, la, la, la, la, la, la, la Αυτό που αγκαλαμούχη στου κουκουέδε που ψηφίζουν πολλά χρόνια, κουκουέ, μετά τα 50 να του δίνουν και ένα σταθίδι. Αυτό που παίρνουν παίρνει ριζιά στην εκκλησία. Όχι, ε, αυτό μου αρέσει εσύ, γιατί είχε τι για άμεσε λύσει. Τώρα, εδώ. Ο επανάσταση ο... αύριο το πρωί. Κομμουνισμό, φύγαμε. Τσίπρα. Καταρχήν, φιλιά στη Σεριζέα. Φιλιά στη Σεριζέα. Καλή μόνο, δεν θα φιλιώνατε εσεί τώρα. Ο... Τσίπρα, παιδί μου, τσίπρα. Η ευκαιριακή επανάσταση, εδώ, αύριο σε αυτό το leftar.gr ότι βία στη βία της εξουσίας. Καταλαβές. Κατάλα και Ήταν αυτοί οι ίδιοι που όταν για γιαούρκια στου υπουργούς και στους βουλευτές του Πασό και του Νέα Δημοκρατίας και και μάλιστα του παρέτραπαν. Έτσι και όχι μόνο αυτό είναι και τόσο ηλίθιοι που θα φάνε το ξύλο που τους αξίζει και το ξύλο που δεν έφαγε και ο Παπανδρέου και η Σαμαροβενιζέλη. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν οι ηλίθιοι Είμαστε εδώ, είναι ο απόϊχο από το λαό τη Παρασκευή. Πάμε και στην Αμαλιάδα, γίνεται ξενάγηση στον Αλέξη Τσίπρα από το μουσείο. Να ακούσουμε την βλέπει τώρα. Σαν το φιλανκού, το σκίτσο και τα. Δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Είναι ένα σκίτσο που δείχνει την εκτέλεση, πώ έγινε ακριβώ. Γνωστό έχει δει το φω τη δημοσιότητας κατά καιρού. Έχει ένα ρολόι από κάτω, προφανώ το ρολόι του Κουμπελογιάννη, το ματωμένο κάμισο, όπω είπε ο Δήμαρχο, ε, από τη στιγμή τη εκτέλεση. Ο Αλέξη Τσίπρας στην αλήθεια, τα παρακολουθεί όλα αυτά. Λογικό. Είναι εκεί και ο Μπαλαούρα, ο βουλευτή, είναι και ο Βούτη, ο πρόεδρο τη Βουλή. Οι τρει που αναφέρα μόλι τώρα έχουν ψηφίσει μνημόνια. Αυτά που έκανε πολύ χαρούμενη την Αγγέλα Μέρκελ και όλου του άλλου για να. Τους συμμάχους μας, τους συμμάχους μας, γιατί ο Λέξης μα κάνει με αυτά που κάνει χαρούμενος τους συμμάχους, σε αντίθεση με άλλους παλιότερα. Να ακούσουμε λίγο το Δήμαρχο, τι δείχνει αυτή τη στιγμή. Έχει μια αξία νομίζω και το κοινό της Ελληνοφρένειας, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα, θέλει να μάθει, να ακούσει. Την ημέρα εκείνη, διότι ούτε ο πατέρα μου... Ούτε η μητέρα μου, μου ήταν και Η γιαγιά μου ήταν πολύ με ενδιαγράφη και άμα κάνε. Μάλιστα. Ε, ναι. Ε, ωραία. Ωραίο μουσείο πρέπει να είναι αυτό. Έτσι όπω το βλέπω το έχουν φτιάξει και πάρα πολύ όμορφα. Πλήθο ε, υλικών, εικόνων, φωτογραφιών γιατί συνήθω τα μουσεία τέτοιου τύπου καμιά φορά είναι φτωχά. Έχει υλικό. Αξίζει μια εκδρομή. Λοιπόν, όπω ήταν και την πλατεία τη Αμαλιάδα, όμορφη είναι. Οπότε ξέρετε, τριμεράκια, διήμερα. Ε, ανάγκη για βάπτιση και αναβάπτιση σε κάτι άλλο ανάγκη να κρατηθεί ο κόσμος ε, η εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη τώρα ξεκίνησε πριν καμιά ώρα ε, με την εκφωνήτρια εκεί να παρουσιάζει τους καλεσμένους έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μπελογιάννη λίγο παράδοξο τέλος πάντων και αμέσως μετά μας κάλεσε όλους να σηκωθούμε εκεί τους κάλεσε όλους η εκφωνήτρια για να ακουστεί ο εθνικός ύμνος δεν λέω καλό ο εθ ε, Ορθώ σηκωθήκαν όλοι αλλά υπήρχε μια παραβλήψη Σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τα εγένεια της μόνιμης έκθεσης Νίκος Μπελογιάννης η οποία δημιουργήθηκε με την αγαστή συνεργασία του Δήμου Ήλιδας και της Βουλής των Ελλήνων Ακολουθεί ο Εθνικός Ήμνος <σχερδόν> κατάσταση κάνουμε, ο Εθνικός Σύμνος ακούστηκε εκεί, αλλά νομίζω και ο Μπελογιάννης θα ήθελε και οι περισσότεροι που ήταν εκεί να ακουστεί οι διεθνείς γι' αυτό εμείς εδώ είμαστε να τα αποκαθιστούμε αυτά με τη διεθνή λοιπόν θα το κάνουμε ακόμη πιο ακραίο, πάμε στις διαφημίσεις <σταλώς> Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε Δεν υπάρχει όμως επίσης αφιβολία Ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος Από το να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε Και ο Τσίπρας με τα γνωστά του θέματα Και τι γνωστές αγωνίες μίλησε και για την υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα Και τι θα γίνει με τους μαχητές και τους διάσημους το βράδυ στο Survivor Αυτά είναι τα. Θέματα μας απασχολούν σαν λαός, σαν έθνος, υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης όχι, μάλλον μας απασχολεί με την έννοια ότι έχει να κάνει με τις ζωέ μας, αλλιώς ούτε και αυτό θα μας απασχολούσε και σωστά γιατί δεν έχει υπαρξιακή κρίση η Ευρώπη, μια χαρά τα πάει η Ευρώπη, αυτό είναι η Ευρώπη, να σφάζει τους λαούς εισαγωγικά. Το σφάζει σε αυτή τη φάση γιατί στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει αν χρειαστεί ε, και κανονικά δεν έχει κανένα πολίτος θέμα. Έχει όλους τους τρόπους και το know-how και το manual βεβαίως για να κάνει αυτά που πρέπει. Σε ένα άσχητο και σχετικό θέμα πέσαμε πάνω αλλά έχει μια αξία. Η Δέσποινας Λιανοπούλου είναι η αγαπημένη από τον παλιό καλό κινηματογράφο. Έχει την ετυχία να είναι συνταξιούχο στα χρόνια του Μνημονίου. Σας έχουν κόψει τη σύνταξη κυρία Στυλιανοπούλ Προχθές παίρνω ένα φάκελο Υπουργείου Οικονομικών και διαβάζω μέσα ότι μου κόβεται η τιμητική σύνταξη και όχι μόνο ότι μου κόβεται η τιμητική μου σύνταξη που έπαιρνα 450 ευρώ αλλά ο οφείλω στο κράτος και 12.000 ευρώ διότι από το 14 έπαιρνα περισσότερα χρήματα και αυτά πρέπει να τα επιστρέψω πεςτε μου τώρα εσείς να τα ακούσει όλος ο κόσμος δεν έχω βγει σε τηλεοράσει διότι είμαι αξιοπρεπή. ποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει με 450 ευρώ αυτή τη στιγμή όταν έχει κάποια ηλικία έχει ανάγκη από έναν άνθρωπο να την κατεβάσει κάτω αν δεν μπορεί να περπατήσει και έχει ανάγκη να πάρει ορισμένα φάρμακα για να περπατήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι για μένα αλλά για τους συναδέλφους μου διότι εγώ έχω αυτό το σπίτι και κάθομαι και φαγητό να μην έχω, μπορώ να ζήσω με νερό αλλά οι συνάδελφοι που δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο παρακαλώ εκκληπαρώ την κυβέρνηση και να μ' ακούσουν αυτή τη στιγμή να μα επιστρέψουν τι συντάξει που οι συντάξει αυτέ γράφουν κάτω. Έμα. Δεν είναι ότι μόνο. Είναι ότι ζητάνε και αναδρομικά από ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια ζουν με συντάξει και δεν του φτάνουν αυτέ οι συντάξει. Και καταλαβαίνει ο καθένα τι αξία έχουν οι επικλήσει σε ηθικέ αρχέ και αξίε και αγώνε άλλων, άλλων. Ποιοι είναι οι θήτε, ποια είναι τα θύματα. Και πώ μπορεί κανεί όταν δεν έχει κανένα απολύτως φραγμό στην ζωή του να τα πάρει όλα αυτά και να τα παίξει στα χέρια, να παίξει με ζωές ανθρώπων κανονικά. Όπως το παρακολουθούμε τα τελευταία δύο χρόνια να γίνεται μπροστά μας και δεν θα σταματήσει εδώ γιατί υπάρχει και η συνέχεια του κράτους όπως πολύ κομψά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κοιτάξτε, εάν αυτό που εννοούν είναι να αποδεχθεί η νέα δημοκρατία τη συνέχεια του κράτους Δηλαδή ότι δεν πρόκειται μονομερό να αφισβητήσει την όποια συμφωνία, αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Το λέμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ μάλλον δε ο κ. Μουτσοτάκη ότι το κράτο έχει συνέχεια. Εάν γι' αυτό συζητάμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευθέω Εάν... δηλαδή συζητάμε. λέτε. Μισό λεπτό. λέει ο Άνδρεο Γεωργιάδης Γιατί τώρα ο καθένα έχει και το βάρο των απόψεων. Ευθέω λοιπόν ο Άνδρεο Γεωργιάδη λέει ότι εμεί κυρίοι. Θα ανταϊλοποιήσουμε τα μέτρα αυτά τα οποία θα ψηφίσει η κυβέρνηση, έστω και αν διαφωνούμε μαζί του. Δεν λέει αυτό. Αυτό, αυτό σα ζητάνε. Γεωργιάδης λέει... Αυτό σα ζητάνε αυτή. Όχι. Ο Άδωνη Γεωργιάδη και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα τα καταργήσουμε μονομερό. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούνε ότι θα κυρωθεί η Συμφωνία. Δεν είναι Γιάννη, είναι Γιαννάκη. Δύο φορέ με στη φράση. Να μην ανησυχούνε οι ξένοι. Να μην ανησυχούνε, δεν θα καταργηθεί η Συμφωνία του Τσίπρα που δεν θα την ψηφίσουμε τώρα, αλλά θα την εφαρμόσουμε όμω. Ποτέ δεν ανησυχούν οι ξένοι, ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν ανησυχήσαν ούτε με τον Τζιπράκο το πρώτο εξάμεινο. Δεν πρόκειται να ανησυχήσουν πολύ περισσότερο με τον άδων και την παρέα του κούλι. Γεια σας! Γεια! Yeah. Αποστολή. Έλα. Ε, με είπε ο Στάθλη για κάτι λουτού που έχει να κλαδέψει. Πότε να τα κάνουμε. Ναι, ναι. είσαι ολοτοφάγος. ο λοτοφάγο. Ο Στάθλη είπα. Εσύ είσαι ο λοτοφάγο. Κλαδευτή είμαι τη τι λοτοφάγο. Τι θε? Κλαδευτή, να τα κλαδέψουμε. Ε, εντάξει, <laughs> το ε, λοτοφάγο. Εγώ σα λέω εσά, του κλαδευτέ ε, του το, το λουτού. Ωραία, ναι, να τον φάμε το λοτό, να τον φάμε. Ε, πόσα στρέμματα στρέμματα πόσα δεν είναι όλα. Ένα-μυδεν. Είναι τέσσερα στρέμματα, ναι. Τέσσερα στρέμματα, ε. Ναι. Κουτουρού, θα τα κάνουμε έτσι με το μεροκάματο. Με μεροκάματο θα τα πάμε. 50 ευρώ. Όχι oh, στο διάλο, όχι μεροκάματο, με το έργο πε μου. Ε, ανάλογο το δέντε, τώρα έχει μόνο γκόντα λεπτά με ένα ευρώ, κατάλαβε. Oh, τώρα... 50 ευρώ, από μένα βρήκε να τα φας, δεν είναι, έχει, ξέχνατο. Να σου πω, μαύρα είμαι FIPA. Εργόσιμα, ε, τι μαύρα. Εργόσιμα. Εβέβαια. Και εργόσιμα θα πληρώσω πάνω, άσε μα παιδί μου. Ε, εγώ τα πληρώνω. Εσύ τα πληρώνετε να τα δώσουμε στον τσίπρα, να τα Άσε Τι να πάρει τσίπρα σε. Μαύρα, μόνο μα θε μαύρα. Και αυτό ναι είναι στο μαύρο χρήμα. Δεν το εποιάζει αυτό. Προτρέπω. Προτρέπω αυτή τη στιγμή σε φοροαποφυγή. Α. Ah, okay. σκίσε με να αλλάξω ράφτη με λίγα λόγια. Θέλω να, να πω μια καταγγελία και ό,τι θέλετε κάντε εσεί. Καλαπείτε το εσεί και εμεί θα δούμε. Την περασμένη Δευτέρα πήρα το τρένο από Ινόφυτα για Αθήνα. Να χορό ταξιδάκι, ωραία διαδρομή, ναι. Ωραία διαδρομή. Μπαίνω μέσα, λοιπόν, αγαπητέ μου, μαζί με άλλου 50, 60, 30, δεν ξέρω το νούμερο για να μιλήσω ψέματα. Και μετά που μπαίνω μέσα, πρώτη φορά ταξιδεύα με, τρέν, με τρένο. Λέω Ρε παιδιά, μια, μια κοπέλα λέει: Ισητήρε πού βγάζουμε. Γιατί έξω δεν βγάζουν. Είμαι λέει, τώρα εδώ, είναι μια υπάλληλο, τώρα δεν θα περάσει. Ναι. Αγαπητέ μου, μπήκα μέσα άσπρη, μαύρη, κίτρι, κόκκκκινη. Π Τίποτα. Ξαρατάω, τίποτα. Φτάνουμε στο φακού που είναι το προσέγιση Αφήννε, αδιάλεισ όλο το τρένο, μπαίνουμε σε άλλο τρένο, κοιτάω εισιτήριο που φαινά τίποτα. Βρέ, μπράβω καλά πάμε. Κατεβαίνω στι θα πάω βρίσκω τον προισταμένο εδώ πέρα. Του λέω άνθρωποι μου, δεν είμαι γράφικό του λέω, ούτε ούτε χάζο του λέω, ούτε έχει κικό. Απλά έχω τύψει του λέω για το σύστημα. Γιατί μου και εγώ μέσω σύστημα. Πού μπορώ να βγάλω εισιτήριο του λέω εγώ, που μπήκα από τα γινόφυλα εγώ και καμιά κάτωρια το του άλλου. Η απάντηση. Τι μου λέει προέρχεται ασφάλεια του κόσμου. Τότε πήγαμε, μέσα ασφαλή. Πήσει αντίθεση. Δεν υπάρχει κανεί. Ε, πάρτε ένα χαρτί, είναι να κάνει τα παραπονά σα. Και τι σα έδωσε εμένα, εγώ με εγώ ακόμα το χαρτί? Να χώρο σε μέρο να κάνω καταγγελία ενδράφο. Εκάντε. Ανακάνω. Ε, να θα κάνω. Να θα κάνω. Απλά, απλά σου λέω σε ένα για να ξέρεις τι θα πεις εκεί πέρα που λέει κάτι. Λες. Όχι, 5, όχι, όχι. Αυτό αποδεικνύει σιγά σιγά ότι ερχόμαστε δωρεάν μεταφορές για όλους Τέρματα εισιτήρια. Α. Κομμουνισμός Επιτέλους να ε, η αριστερά στην πράξη. Ε, τι σου είχε πήρα, το πασόκτη να δημοκρατία, ένα 20, ένα 40 μετά, ένα 60 για το μετρό. Αυτά τα μακρινά ε. δεν τα ξέρω πόσο είναι. Ένα, κασμό λεφτά. Λοιπόν. 5, 5 ευρώ ήταν, 5 ευρώ, Πέντε ευρώ, πέντε ευρώ, 5 ευρώ να, τίποτα να τώρα γίνω απατεώνα, Να γίνουν απατεώνας, να γίνουν απατεώνας με τους μαζίες όλους Λένεις απατεώνα. απατεώνας, αριστερά λέγεται Α, Αριστερά το του, του ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά λέγεται φίλοι, αριστερά, αριστερά, αριστερά, αριστερά, αριστερά Το ίδιο λέμε Ρε φίλε, μία ερώτηση έχει μια απορία η κοπέλα μου. Τι ναι. δουλειά έχουν τα λαγουδάκια με το Πάσχα. Τα κάνουμε σοκολάτα για να τα τρώμε, τι εννοεί. Πότε πρέπει να έχουν δουλειά. Γιατί ρε φίλε, τι, ε, τι. Τι θα κάνουμε, παιδί μου, είναι εύκολο να φτιάξει σοκολατένιο αρνή. Ααααα. Είναι εύκολο, θα... πε μου, το... πώ θα κάνει το... το μαλλί. Ακούζει για τα σοκολατένια, τα λαγουδάκια. Εντάξει, Αποστόλη, ευχαριστώ. Το λύσαμε. να σε καλά. Γεια σου. Μα για σκορά, μα για κοράκου κρόμα, τα νεμήσε μα γιέρας τα ζερβά. Σα σα πάντοτε και τώρα, η δολιά μου η καρδιά στεναζι και πονά. Σα σα πάντοτε και τώρα, η δολιά μου η καρδιά στεναζι και πονά. Άι και ρωσ. Που δρόμους, φοράγες, Και τα μαλιά, ώμους, τ ο τα... ο Πελογιάννη ήταν ένα, είναι ένα, αλλά είναι χιλιάδε οι αγωνιστέ. Αυτοί που εκτελέστηκαν, αυτοί που συνέχισαν μετά στι όμορφε γωνιέ τη Ελλάδα, στον τόπο εξορία, αυτοί που συνεχίζουν ακόμα ενώ τους λένε γραφικούς, μονόχνοτους, απομονωμένους να υπερασπίζονται χωρίς κάποια αποτίμηση, χωρίς κάποια ιδιοτέλεια να υπερασπίζονται αυτά που θεωρούν σημαντικά και σωστά. Εμείς εδώ τελειώνουμε, στο λαό σας παραδίδουμε, να σας πάει στο μαγκαζίνο το βράδυ έχουμε τη ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 και με αυτά που έγιναν στην Αμαλιάδα προς το τέλος εκπομπής. Γεια σας. Ζωή. Θα ζούμε τότε, να σου πω, επειδή βγήκαν τώρα όλα τα σεριζοσάιτ, κάτι left, κάτι κουτιά τη Πανδώρα και λένε τι μανιές του. Είπε και το κουτί τη Πανδώρα. Ε, εσύ τη λε. Αχ. Ah. Σοβαρά, σοβαρά, σοβαρά ρε, φίλε, τώρα, ρε φίλε. Εννοείται! Θέλω μια φορά, ρε φίλε, τον καλαμώκι. Καλά τα λέει, οκ. Okay, είναι ριζοτρόν και τα λοιπά. Θέλω, ρε φίλε, μια φορά να φωνάξει το ρε φίλε στο μικρόφωνο. Ειλικρινά σου μιλάω. Να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει Ε, αχ, είσαι ο διάλογο ρε μαν και στο τέλο τέλο. Μα βιάζουν κάθε μέρα και μιλάτε εσεί για βία. Μα έχετε φτάσει στο 60-70% μα έχετε γαπεδό οικονομικά. Πάει ο κόσμο αυτοκτονή! Οι οικογένειε έχουν ισοπεδωθεί, φεύγουνε. Τόσοι λένε έξω στο εξωτερικό και εσεί γυρνάτε και μα λέτε ότι σα είπαμε ότι προτρέψαμε τον κόσμο σε βία! Δεν τρέφετε λίγο για να δείτε! Είναι ντροπή τα Πιστεύει ότι ντρέπονται? Χρειάζεται τσίπα δηλαδή! Πιστεύει ότι υπάρχει τσίπα η ανάλογη. Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο ρε, η Αποστολή. Θέλω ρε, φίλε, μια φιλικτή. Εντάξει, θα μου πει τώρα να το κάνει. Άλλο τη θέλω, εγώ και άλλο τη θέλω να κάνει ο καλάμοντή. Μια φορά να φωνάξει ο γίγκατα και να του πει άξι τον το άλλο ρε καθηκά. Κουφάλαι μη μασάτε αυτό που έγραψε το left.gr Γιατί ο φίλο μου φάνηκε ότι είχε έτσι σε απολογητικό ύφος Μασάμε, μασάμε Αυτή είναι η δουλειά τους να επερασπίζουν την απάτη και την αλητία Γιατί ναι. πληρώνονται Μα τι δουλειά είναι αυτή <laughs> να καλά αυτή η δουλειά Έλα ρε, Αποστολή, Ντάζερμπλουμ για πάντα. Πώ την είδε τώρα ότι τα φάγαμε οι νότιοι σε γκόμενε και τι άλλο είπε, Αληθές, αληθές με έναν τρόπο. Αλλά πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα και πάλι καλά. Πάλι καλά που μπλέξαμε και τα φάγαμε σε αυτά. Απλά να τα σε τίποτα εξοπλιστικά, τίποτα υποβρύχια που γέρνουνε, τίποτα Ολυμπιακού αγώνε ή φοράει. Πάλι καλά γιατί αν τα είχαμε φάει σε αυτά θα είχαμε χρεοκοπήσει τώρα, θα χρωστάγαμε. Ναι, ναι, δεν έδωσε αυτή την απάντηση που περίμενα. Είμαι να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, τώρα λίγο να παίξει ρε Εντάξει Εντάξει Ελα Ελα για Βρήκαμε <μήσε> <σίτρα> αυτό που είπανε στον στο Λέφτα. Ένα παιδί μου που φρήκανε τώρα, πρώτη φορά, δεν έχει δει άλλα του Λέφτα. Α, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. το Λέφτα, παιδί μου το περιμένει και καλά κάνουν οι το μεροκαμματάκι του βγάζουν. Το θέμα είναι ότι αυτέ τι αποψίσει αδεί θα, θα τι υιοθετήσουν και θα τι αναπαράγουν. Και κάτι γελίο από την Ανταρφία, κάτι γελίο από τη ΛαΕ, από τη συνιστόσα ΔΕΑ που έλεγξε όλη τη ΛαΕ και παιδί μου, άσε εκεί <σίτρα> να κάνει ο κόσμο τη δουλειά του. <σίτρα> <Τη> Δουλίτσα μεροκάματα <σίτρα> να πέφτει, τι να κάνουμε. Βρίσκει ο Τσίπρα και ο Σίριζα τρόπου σιγά σιγά να μειώνει την ανεργία. Έτσι, έτσι, τι να κάνουμε. με με δεν πειράζει, δεν πειράζει, yeah. το θέμα είναι και άλλοι, αλλά μη συναχωριέστε όλοι αυτοί καλώς ο κουκουέ κάνουν γιατί έχουμε απογοητευτεί και ξαναγυρίσαμε. Ούτε Βενιζέλου, ούτε Σαμαρά φέρανε μνημόνιο σαν τη αριστερά. Αυτό το πράγμα του ήξερε, το γνώριζε πριν δύο χρόνια και δεν μιλούσε καθόλου μορφωμόδοξη κρυφοξιστή. Τίποτα δεν έλεγες. Εγώ? Ε, τίποτα, κουβεντούλα. Δεν μου το έλεγα. Τι ωραία, τι τα έλεγε, δεν έλεγε τίποτα όμω, ξηπνίστερη. Το λέγαμε από την αρχή, το λέγαμε, αλλά τότε ήμασταν βιαστικοί μορέ που δεν περιμέναμε να φέρει πρώτα το μνημόνιο τη και μετά να πούμε. Τότε ήμασταν βιαστικοί και του κρίναμε ότι δεν πήγα εδώ στο νότο τρώμε τα λεφτά μα σε γυναίκε και αλκοόλ. Στο βορρά που τα τρώνε, σε άντρε και ναρκωτικά. Πόσο μπροστά είναι αυτή η βόρεια, Όλοι οι γούστα λεγαμότητα. Πόσο νότι μπορεί ε, να, να είναι. Είσαι εργόχειρο, δεν ξέρω. Πόσο νότι μπορεί να Δεν ξέρω. Αν yeah. τώρα αν έχουμε τόσα ταλέντα και δεν τα αξιοποιούμε, καλά να μάθουμε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συνεχίζετε το ρολολάρισμα. Και καλά τα πάτε. Yeah. Και εδώ να στείλω την αγάπη μου στο γιο μου που είναι στο εξωτερικό με την κοπελιά του. Και χρόνια πολλά στον άγνωτο γιο που ζει εδώ μαζί μα. Για τι ημέ, καλό Άλλο βία. Άλλο οργή, άλλο θυμό. Τα χαϊδέματα δεν χρειάζονται. Για να επικρατήσει μια άποψη και μια σκέψη, χρειάζεται επίθεση. Η επίθεση μπορεί να είναι και ένοπλη. Δεν μπορεί κανένα νόμο και καμία διάταξη να φτιάξει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν έρχονται πράγματα και εσά για τον Τσίπρα. Μιλάτε πολλά και συνέχεια. Αφού πήγε στην Κούβα, δεν θα πάει στην Αμαλιαδά. Ε, δεν το ίδιο τώρα η Κούβα, ε, εντάξει, ναι. Τότε τι, γιατί παλαξιδιώσαστε. Το ίδιο είναι ο άνθρωπο. Ο ίδιο έμεινε. Τα κατάφερε, μα καβάλισε, μα πήρε το 63% και τελείωσε. Γιατί λοιπόν όλα αυτά μπορείτε δεν πείτε ποτέ κανένα άνθρωπο, καμιά κοινωνία, κανένα λαό να τέτοιε κάτι χωρί φυσίε και χωρί αίμα. Μ' αγάρω φαλοαλικό δικό μας. Σαν τη γλυκιά μας άνοιξη δροσιά. Ανώριο ματωμένο και ακριβό μα από την τρανή της γης λαού. Απλό φυγιά ο πελογιανήση. Ασβεστή γάδα. Ο Μπελογιά, με τι καρδιές, στον κόσμο ειρήνη, ειρήνη στην Ελλάδα, στο μήνυμα του εμπρός